Ιερό Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 14 Φεβρουαρίου 2011. Στο όνομα του Πατρό και του ήδη το αγιοπνεύμα του. Βασιλεύου Ράνι, παράκλητο πνεύμα τη Αληθία, που ανερχούν παρόν και τα Σε πληρών, τη αγώνα των αγαθών και ζωή σχollος, και σκύνωσου εν ημίν και καθάρισου εμά, ο και όσων έρχονται θα ψυχασίσουν. Σήμερα. Θα ασχοληθούμε με την οργή και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πότε η οργή είναι αρετή και πότε είναι πάθος. Γιατί πραγματικά η αρετή η, η οργή, μπορεί να είναι και αρετή. Σε πολλά σημεία της Γραφής μιλάει για την οργή του Θεού. Βεβαίω η έννοια της οργής είναι έξω από την πραγματικότητα του Θεού που είναι απαθής. Άρα, όταν ομιλεί η Γραφή για την οργή του Θεού το εννοεί όπως αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τις εκδηλώσεις των ενεργειών του Θεού από το αποτέλεσμα τους. Ενώ ο Θεός είναι απαθής και δεν έχει οργή ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ε, ζει αυτές τις ενέργειες του Θεού ως μια έκφραση οργής. Δηλαδή από την περιγραφή του αποτέλεσματός της. Η οργή όμως του Θεού, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι φιλάνθρωποι. Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η οργή του Θεού εκδηλώνεται πάντοτε για να αποκαταστήσει την σχέση του μαζί μας. Δεν είναι ποτέ εκδικη, εκδικητική, αλλά λιτρωτική ο λόγος λοιπόν της οργής του Θεού είναι να αποκατασταθεί η σχέση του μαζί μας. Το θέλει, το ποθεί. Δεν υπάρχει η εκδικητικότητα, το πάθος δηλαδή μέσα σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς η οργή του Θεού συμβαίνει γιατί μας αγαπάει. Και ακριβώς επειδή έχει υποσχεθεί να είναι ο Θεός μας που γνωρίζουμε ότι η τελευταία του λέξη δεν είναι η οργή του για μα. Άρα έκφραση της αγάπης του είναι, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι ο λόγος της και δεν είναι γιατί ακριβώς είναι ο Θεός μας και δεν είναι η τελευταία του λέξη η οργή. Το τελευταίο πάντοτε η οργή του Θεού καταλήγει στην αναγγελία της συγγνώμης του της συγχώρεσής του που μας κάνει δυνατή την ανανέωση σχέσης του μαζί μας δηλαδή η οργία ας πούμε του Θεού είναι μια χειρουργική διαδικασία και να καταλήξει στο στόχο που είναι η αποκατάσταση της σχέσης και η συγνώμη. Άρα αν κανεί θεωρήσει ότι η οργή του Θεού αυτό το πάθος εκφράζει τον Θεών, τότε μιλά για έναν παραχαραγμένο Θεό, για έναν ψεύτικο Θεό, όχι τον αληθινό Θεό. Δεν υπάρχει στοιχείο ίχνος πάθους στο Θεών. Δεν υπάρχει στοιχείο ίχνος οργής και διάθεσης τιμωρίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο πολύ απλά προβάλλουμε τα δικά μας πάθη στον Θεό. Προβάλλουμε τους δικούς μας όρους, νόμους και ήθους στον Θεό. Ο Θεός όμως είναι έξω από αυτό. Και όταν λοιπόν, λέμε ότι οργίζεται ο Θεός ουσιαστικά είναι μια έκφραση ανθρώπομορφική για να αντιλαφθούμε, να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε εμείς ως ψυχική κατάσταση από τις ενέργειες και βάση του Θεού που η ουσία του όμως είναι η σύνδεση του μαζί μας, είναι η συγχώρεση που είναι η τελευταία λέξη που μένει στον Θεό. Θα δούμε επίση και από την γραφή ε... Από την δράση του Κυρίου μας αυτό που βγαίνει για την οργή ο πραγματικός λοιπόν Χριστός δεν είναι ο ήρεμος ο γλυκομήλιτος ο δάσκαλος που εκφράζει και διδάσκει μια γλυκερή ειρήνη Αντιθέτως δε κοίταξε τους Φαρισαίους με τ' οργής συλλυπούμενος λέει για την πόρος της καρδιάς τους και τους εξέφρασε την οργή Του εξαιτία της σκληροκαρδίας Τους και της στενοκαρδίας Τους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πότε ο Θεός, πότε ο Κύριος μας λειτουργεί έτσι, σε ποιες περιπτώσεις. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό, όχι μόνο για να καταλάβουμε το ήθος του Κυρίου μας, αλλά γιατί όλα αυτά μπορούν να προβληθούν και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινή μας ζωή, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις οποιασδήποτε μορφής. Εκτόξευσε όπως ξέρουμε ο Κύριος μας τα τρομερά ουέ. Τους απεκάλεσε μωρούς και τυφλούς, όφις, γεννήματα χειδνών. Και πιο πολύ, τι λέει ο Κύριος μας κάπου, το οποίο είναι σκανδαλιστικό, για τον άνθρωπο που θέλει να υπερασπίζεται την έννοια τη ειρήνη, αλλά είναι το ερώτημα ποια ειρήνη, λέει λοιπόν ο Κύριος μας Μην νομίζετε ότι ήλθον βαλίν ειρήνη επί την γη, ούκ ήλθον γάρδι μαχεραν ήλθον γαρδι κατά του πατρό αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός Αλλά αυτό. Μας εντυπωσιάζει. Mm. Γιατί από τη μια μιλάει ο Κύριος, για την αγάπη για την ειρήνη και από την άλλη λέει ήρθε να βάλει μάχαιρα. Mm. Τι σημαίνει η μάχερα? Ήρθε να κάνει χειρουργική επέμβαση. Να καθαρίσει τα πράγματα. Και να αποκαταστήσει την πραγματική ειρήνη. Και λέει επίσης ο Κύριος μας είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Και είπε επίσης ειρήνη την εμήν δίδομη θα προσπαθήσουμε να στηριχθούμε σε αγιογραφικά χωρίε και σε πατρικά κείμενα για να καταλάβουμε πρακτικά κάποια πράγματα. Λέει λοιπόν ότι η ειρήνη την εμείν, δίδομη ημί. Η ειρήνη γνήσια λέει, ού καθώ ο κόσμο δίδοση. Δηλαδή, διακρίνει την ειρήνη που δίνει ο κόσμος που είναι επίπλαστη, που είναι φαινομενική. Από την ουσιαστική ειρήνη, την οντολογική, αυτή δηλαδή που συνέχει όλη μας την ύπαρξη, που είναι στάση ζωής και ξεπερνά τα όρια του θανάτου. Η ειρήνη που έχει, που έχει πρόσωπο, που είναι η δυνατότητα κοινωνίας και σχέση. Και ποια είναι αυτή η ειρήνη, η ειρήνη λέει της καρδίας και όχι τον χειλαίων, όχι αυτό που λένε τα λόγια μας. Αλλά αυτό που μαρτύρει όλη μας η ύπαρξη ως κατάσταση και διάθεση και κίνηση ελευθερίας. Γιατί, ας το δούμε λίγο, με περισσότερο προσοχή. Η ειρήνη των χειλαίων τι είναι. Είναι ουσιαστικά ένας κρυφός και ανέντιμος και βρώμικος πόλεμος. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί μέσα σε έναν τρόπο απλός μεθοδευμένη συμπεριφοράς που δεν εκφράζει όμω την ουσία της διαθέσεώς του το κάνει μέσα σε έναν φόβον και σε μια προσπάθεια προσπάθει να ελέγξει τον άλλον άνθρωπο και έτσι του παίζει έναν έντοιμο παιχνίδι. Αυτή είναι ο χείλιο μας. Αυτό ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είναι αυτός ένας ψευτοδιπλωματικός τρόπος αυτό που ξέρουμε την αλήθεια, ενώ δεν το βιώνουμε, προσπαθούμε να το προβάλλουμε με τον τρόπο μας και τη συμπεριφορά μας, γιατί αυτό περνάει, γιατί αυτό αναγνωρίζεται, γιατί αυτό καταξιώνεται, και αυτό όμω είναι ένας ανέντιμος και βρώμικος πόλεμος. Από αυτόν τον ανέντιμο λοιπόν πόλεμο της ψεύτικης ειρήνης είναι προτιμότερος ένας έντιμος πόλεμος. Και με αυτού που κυρίω μπορούμε να συγκρουστούμε, Ποιοι είναι αυτοί, ακείνοι που είναι πολύ κοντά μας και οι οποίοι μπορούν να συνθλίψουν την προσωπικότητά μας. Κυρίως η αίσθηση της πραγματικής σύγκρουσης και της πρόκλησης για μια προσπάθεια ειρήνευσης δημιουργείται με τους ανθρώπους που είναι κοντά μας και συνθλίβουν την προσωπικότητά μας. Γιατί υπάρχει μια σύγκρουση επιθυμιό. Σύγκρουση ελευθερίας. Να δούμε πότε ο Κύριος οργίζεται. Ο Χριστός οργίζεται όχι για μια, και εδώ είναι το διακριτικό, για να ξεκαθαρίσουμε την, την οργίως αρετή παρά την, την οργίως πάθος. Λέει λοιπόν, και αυτά το λέει ο Άγιος Χρισόστομος, ο Χριστός λέει οργίζεται όχι σε μια ενέργεια που στρέφεται εναντίον Του, αλλά για ενέργειε που βλάπτουν και ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους. Εκείνος δεν έχει εχθρού. Δεν βλέπει τον άνθρωπο σαν εχθρό του, έστω κι αν έρχεται εναντίον του. Τον βλέπει σαν άρρωστο, μη γινώσκοντα τι σαν άρρωστο που δεν ξέρει τι κάνει. Και πεθαίνει αυτός για να ζήσουν οι εχθροί του. Αντί να θανατώσει στη στιγμή τους επιτιθεμένους, σωζόμενος ατομικά ο Κύριος, πράγμα που θα θέτει η δική του ήττα, προτιμά να θανατωθεί εκείνος σώσοντας τους πάντες. Νίκη του είναι η σωτηρία των πάντων. Η νίκη του Κύριου μας είναι να σωθούμε όλοι. Η νίκη του Κυρίου μας δεν είναι να κατατροπώσει τους εχθρούς Του και να αποφύγει την θυσία. Σωζόμενος ατομικά ο ίδιος να δέστε σε μία σχέση στη ζωή μας όταν προσπαθούμε να σώσουμε τον εαυτό μας, να διαφυλάξουμε την αξία μας κατατροπώνοντας τον άλλο στην ουσία είναι η τα προσωπική. Γιατί είναι προσβολή της σχέση. Η οργοί Θεμελιώνεται ως αρετή όταν δεν στρέφεται εναντίον αυτών που μας αδικούν αλλά όταν η οργή στρέφεται προκειμένου να προστατευθεί ένας τρίτος και όχι ο εαυτός μας. Τότε δικαιολογείται η οργή. Λοιπόν, ο Κύριος τι έκανε, οργίζεται για ενέργειες όχι που στρέφονται εναντίον Του αλλά για ενέργειες που βλάπτουν και ταλαιπωρούν άλλους ανθρώπους Αυτό βεβαίως ο σύγχρονος πολιτισμός τη αξιοπρέπειας δεν το θέλει Λέει τι ανακατέβεσαι, τι σε νοιάζει σένα, ας τους να κάνουν τι θέλουν Και υποστηρίζει τη δυνάτοτητα να ενεργούμε και να αντιδρούμε όταν αδικούμεθα εμεί. Αυτή είναι η κοσμική συνήθεια που βλέπει τα πράγματα ατομοκεντρικά Ο εαυτό μου και τα ωριά του Ο εαυτό μου και η ζούλα του αυτή την οργή λέει που προκαλεί η αδικία ή η προσβολή που γίνεται όχι σε εμάς αλλά στους άλλους οι πατέρες την θερούσαν αρετή και τη συνιστούν όχι μόνο να μην εκκριζώνεται αλλά και να καλλιεργείται προσέξτε το αυτό αυτή την οργή που προκαλεί η αδικία ή η προσβολή που γίνεται όμως όχι σε εμάς αλλά στους άλλους οι πατέρες την θεωρούν σαν αρετή και συνιστούν όχι μόνο να μην εκκριζώνεται αλλά και να καλλιεργείται. Αυτό βεβαίως το καταλαβαίνει πολύ καλά ο γονιός, ο πατέρας, η μάνα. Πότε αν δουν ένα παιδί να δικεί κάποιο άλλο παιδί τι θα κάνουνε. Μπορεί ο πατέρας και η μάνα να εχθούν την αδικία που κάνουν τα παιδιά τους σε αυτού, όμω δεν δέχονται εύκολα ή με παθητικό τρόπο την αδικία που γίνεται σε ένα άλλο δικό του παιδί από, άλλο, από το άλλο παιδί αντιδρούν προς το αυτό τον τρόπο συνεννόησης και όταν τότε οργιστούν αυτοί οι δεν είναι εμπαθείς διάθεση που ικανοποιούν τον εαυτό τους ότι προσβλήθηκε αλλά είναι μία προσπάθεια τι να κάνουν όχι να υποστηρίξουν ένα παιδί σε σχέση με το άλλο παιδί αλλά να διαφυλάξουν τη σχέση μέσα στην οικογένεια και τότε ο πατέρας η μάνα όταν οργήσουν νιώθουν ότι δεν έβγαλαν πάθος αλλά έχουν τέτοιο πόνο εκείνη τη στιγμή που αυτός ο πόνος τους γεννά ζωή. Νιώθω ότι αυτός ο πόνος είναι λιτρωτικός, Αυτός ο πόνος γεννά γνώση. Αυτός ο πόνος τους αναπτύσσει. Και αυτός ο πόνος είναι έκφραση αγάπης. Γιατί λέει λένε οι μας πάλι όπως έχει ο Θεός εφοδιάσει το ανθρώπινο σώμα με τις διάφορες αισθήσεις που η χρήση του είναι αναγκαία για τη ζωή. έτσι έχει Εφοδιάσει ο Κύριος το σώμα με κάποιες λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να ζήσει το σώμα. Έτσι επίσης έχει δώσει στην ψυχή διάφορες διαθέσεις με τις οποίες μπορεί να ρυθμίσει την πορεία της ζωής. Όπως λέει παραδείγματο χάρη έχει δώσει την ερωτική επιθυμίαν χάριν της ενότητας και της δημιουργίας των απογόνων έτσι έδωσε την οργή χάριν της συγκρατήσεως του κακού. Γι αυτό που ο Ψαλμόδος και μας εντυπωσιάζει. Οργίζεστε και μια μαρτάνετε. Η οργή η οποία προστατεύει από το κακό. Όχι που γίνεται πάθος και έκφραση θυμού που οφείλεται σε έναν χαρακτήριο ο οποίος είναι απέδευτο ή σε έναν ανθρώπιος βρίσκεται πτώσεως και αδυναμίας και νιώθει ότι δεν λέω μια αυτή την οργή, αυτή είναι σπάθος ξεκάθαρα και είναι εγωικεντρική έκφραση. Μια ζωή λοιπόν χωρίς οργή, τι είναι εν τέλει μια ζωή χωρίς οργή στερείται την απαραίτητη ενέργεια για αναμόρφωση. όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα το αυτή την δύναμη, αυτή την οργία στο πούμε, αυτήν την δυναμική ενέργεια, τότε δεν μπορεί να υπάρξει αναμόρφωση ζωής. Δεν υπάρχει στον άνθρωπο τότε καμιά διάθεση καθάρσεως Δεν υπάρχει πάθος. Δεν υπάρχει φλόγα. Το Άγιο Πνεύμα. Μας δίνει την υγιή φλόγα και ανάβγει τη φωτιά μέσα μας. Δεν υπόθεση δηλαδή ενός ψυχικού ανθρώπου που κατανοεί τον εαυτό του και απλώς προσπαθεί να ενεργήσει με ένα θετικό τρόπο, όπως αντιλαμβάνει το ίδιο στο θετικό μέσα από την το νοητική του ή τη συναισθηματική λειτουργία. Είναι κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίνει φλόγανη στον άνθρωπο δίνει δηλαδή την διάθεση να μου είναι σημαντικός ο κάθε άνθρωπος που ήρθε στη ζωή μου γνωστός ή άγνωστος το Άγιο Πνεύμα μου ανασταίνει την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου από ασήμαντο σημαντικό το Άγιο Πνεύμα μου κάνει τον άλλον που είναι στη ζωή μου είναι Θεός και ανάβει φωτιάνε στην καρδιά μου και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν τι κάνει δεν δημιουργεί προσωπικότητες χλιαρές ουδέτερες και αδιάφορες αυτό να το προσέξουμε έχουμε μπερδέψει την παθητική στάση ως κατάσταση αρετής έχουμε μπερδέψει μια φυσική πραότητα χαρακτήρος που μπορεί να είναι και μία παθητική κατάσταση μία χλιαρή ζωή, μία ουδέτερη ζωή, μία διάφορη ζωή την έχουμε μπερδέψει με την καλοσύνη καθόλου και αν θέλουμε να δούμε αν πήκαμε σε μία διαδικασία πνευματικής ανάπτυξης αυτό που φαίνεται είναι αν θα ζωντανοί άνθρωποι άνθρωποι του πάθους αν η ζωή λοιπόν μας είναι διάφορη ή την περνούμε παθητικά βλέποντας τον χρόνο να περνάει σημαίνει ότι τίποτα δεν έχει ξυπνήσει ουσιαστικό μέσα μας και τονίζει πάλι στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος γιατί το πάθος λέει αυτό είναι χρήσιμο αν ξέρουμε όμως λέει να το χρησιμοποιούμε σωστά την κατάλληλη στιγμή Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή ερωτάει ο που χρησιμοποιούμε το πάθος της οργής σωστά όταν λέει δεν προστατεύουμε τους εαυτούς μας αλλά συγκρατούμε αυτούς που έφυγαν από τον δρόμο και δραστηριοποιούμε όσους έγιναν αδιάφοροι. Λοιπόν, η οργή ω αρετή πότε είναι αρετή και πότε είναι σωστά εκφραζόμενη όταν δεν είναι κίνηση για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας αλλά συγκρατούμε και δραστηριοποιούμε τους αδιάφορους και ποια είναι η ακατάλληλη στιγμή και ο ακατάλληλος τρόπος έκφρασης της οργής όταν οργιζόμαστε για κάτι που μας έκαναν αυτό ακριβώς απαγορεύει ο Απόστολος Παύλος μην εκδικήσετε η ίδια αγαπητοί, αλλά δώσατε τόπο στην οργή του Θεού. Δεν απαγορεύει λοιπόν εντελώ την οργή, γιατί αυτή η διάθεση έχει δοθεί ω αναγκαία, αλλά απαγορεύει την αιμονή στην οργή. Όταν η οργή δεν εκφράζεται πρόωρα, δεν είναι μεμτή. Δηλαδή τι σημαίνει πρόωρα αδιάκριτα χωρίς λόγο χωρίς συνείδηση χωρίς αγάπη χωρίς διάκριση αυτό σημαίνει πρόωρα Και συνεχίζει ο Άγιος Χωστός. Δεν είναι αμαρτία να οργίζετε κανείς αλλά να είναι κανείς εμπαθής Λοιπόν μπορεί να οργίζεται κανείς και να μην είναι εμπαθής τι είναι η αμαρτία, η εμπάθεια, όχι η οργή. Γιατί αυτός που είναι εμπαθής, πώς διακρίνεται, όταν, πώς διακρίνεται η εμπαθής οργή όταν ο άνθρωπος οργίζεται ακόμη και με αυτόν που δεν πρέπει και σε στιγμές που δεν πρέπει και για λόγους που δεν πρέπει. Αυτό είναι η εμπάθεια, αυτή είναι η άρρωστη οργή ο θυμό λέει πάλι, όταν ξεπεράσει τα όρια, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, Κανείς, όταν λέει με οργή δεν εννοούμε έναν μανιακό άνθρωπο που φωνάζει και θυμώνει, η οργή είναι μια εσωτερική δύναμη που θέτει την αλήθεια και τα όρια της στον άλλον άνθρωπο. Που είναι ξεκάθαρος και απόλυτος ο άνθρωπος. Δεν σημαίνει μια μανιακή κατάσταση θυμού που εκφράζει έναν έντονο ψυχισμό και μια παρόρμηση. Ο θυμός λοιπόν όταν δεν γίνεται αδιάκριτος ε, όταν ο θυμός είναι αδιάκριτος τότε δεν φταίει η οργή αλλά φταίει ο τρόπος συμπεριφοράς. Γιατί ο Κύριος μας δεν έχει εχθρούς γιατί δεν είχε θέλημα. Το θέλημά του ήταν το θέλημα του πατρός του. Εμείς όμως έχουμε εχθρούς και κυρίω λένε οι οικιακοί μας, οι σπιτικοί μας δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι, οι μας. Γιατί είναι οι πρώτοι που επιβουλεύονται τις επιθυμίες και τα θελήματά μας. Γιατί εμείς έχουμε το δικό μας θέλημα, τις δικές μας επιθυμίες. Και ελένει οι Πατέρες ότι όποιος επιθυμεί κάτι ή κατέθη κάτι δεν μπορεί να αποφύγει την οργή. Την οργή πλέον ως εμπαθή κατάσταση. Ως πάθος όχι ως αρετή. Τι είναι αυτό λοιπόν που γερνά την αρετή είναι επιθυμία μας. Είναι το θέλημά μας που συγκρούεται με το θέλημά κάποιου αλλού. Και όποιος λέει επιθυμεί κάτι ή κατέθη κάτι δεν μπορεί να αποφύγει την οργή Άρα το ξεπέρασμα της οργής δεν είναι μία απόθεση του θυμού μου αλλά μία κατανόηση του άλλου. Άρα το ξεπέρασμα του θυμού ως πάθος και της οργής δεν είναι να κλεισμονήσω να καταβέσω τον εαυτό μου να ξεχάσω αλλά να σεβαστώ το θέλημα του άλλου. Να πω ότι ο άλλος δεν είναι εκτήμα μου. Να φτάσω στην οριμότητα της αγάπης που να δώσω ελευθερία στον άλλον και πλέον το θέλημά του να γίνει θέλημά μου. Και να καταλάβω ότι αυτό είναι ζωή, αυτό είναι χαρά. Μα ποιος θα πει το θέλημά του είναι θέλημά μου και εγώ δεν θα έχω θέλημα. Μα το θέλημα γιατί υπάρχει για να προφυλάξουμε την ατομικότητά μας. Μα η ατομικότητά μας είναι η κόλαση. Ποια είναι η λύτρωση. Είναι το σπάσιμο της ατομικότητάς μας και η σύνδεσή μας με τον άλλο. Που είναι το βαθύτερο ουσιαστικό θέλημά μας. Που είναι πραγματική μας χαρά. Τα θελήματα είναι οι ψευτοχαρές που νιώσαμε ότι μας δίνουν δύναμη και δύναμη μα μας πιστέψουν τη χαρά μας ενώ η δύναμή μας είναι η ικανότητα να, να, να, να, να, να παθαίνουμε ήττα από τον άλλον εάν ξεκαθαρίσω ότι θέλημά μου είναι ο άλλος ως δυνατότητα ελευθερίας ως δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του υπαρξιακού συναισθηματικού και ψυχικού και τότε το πράξω αυτό με το να γίνει το θέλημά του θέλημά μου, τότε κατά τι η οργή. Δηλαδή η οργή δεν αποθείται, αλλά μεταμορφώνεται η σε υγιή δύναμη. Τι θα γίνει η οργή τότε, θα γίνει δύναμη προσφοράς. Τι θα γίνει τότε η οργή, θα γίνει δόσιμο. Λοιπόν... Αυτή είναι η διαφορά τη πνευματική προσέγγισης με την ψυχολογική προσέγγιση. Η ψυχολογική προσέγγιση είναι να, να, να βρει τι ψυχολογικέ λειτουργίε για να μπορεί να ελέγχει ο άνθρωπο τις αντιδράσεις του. Πολύ καλό βεβαίω. Το θέμα όμω δεν είναι να ελέγξω τι αντιδράσει μου. Πρέπει να μεταμορφωθώ λάκερος Για να μπορώ να ξέρω να ζω και να ελευθερώνομαι. Και λέει, λένε οι πατέρε, συνεχίζουν. Όποιο δεν περιφρονεί την ανθρώπινη δόξα τις αισθητέ ειδονές και την φυλαργυρία που τις αυξάνει και χάρη τον οποίων γεννιέται η, φυλαργυ... η φυλαργυρία δηλαδή αυτός δεν μπορεί να περικόψει τις αφορμές του θυμού ο θυμός λοιπόν συνδέεται με την επιθυμία μου μα δεν θα έχουμε επιθυμίες το θέμα είναι τι επιθύμια έχω το έχει ή το είναι τα πράγματα ή τα πρόσωπα και ποια πρόσωπα Αυτά που κανοποιούν εμένα ή τα πρόσωπα με τα οποία δίνω. Η οργή λοιπόν που είναι αποτέλεσμα του εγωκεντρισμού, της μαθεοδοξίας και της πλεονεξίας του ανθρώπου είναι ασφαλώς μία αμαρτωλή οργή. για αυτή την οργή λέει ο ψαλμοδό, εταράχθη από θυμού ο ψαλμός μου. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα απλό πράγμα που μας φαίνεται εντάξει και όχι πολύ σημαντικό η οργή μπορεί να αποκαλύπτει την ύπαρξή μας. Όπως και όλα τα πάθη αντεβαθύνουμε αποκαλύπτουν την αλήθεια μας μας κρίνουν μας αναγκάζουν να αναλάβουμε μία ευθύνη και να τοποθετηθούμε. Και κάπου λέει στις παροιμίες κρίσον ανήρ μακρόθυμος καλύτερος λέει πολύ καλύτερος είναι ο άνθρα, ο άνθρωπος μακρόθυμος και είναι καλύτερος από ποιον κρίσο λέει ανείρμα κρόθυμος ισχυρού Πιο καλός δεν είναι ο δυνατός αλλά ο μακρόθυμος είναι προτιμότερο από έναν άνθρωπο δυνατό με δύναμη, με εξουσία, με ικανότητε. Προτιμότερο αυτού λέει είναι ο μακρόθυμος και λέει ο δε κρατών οργής κρίσων καταλαβανομένου πόλη Αυτό που συγκρατεί την οργή του είναι ανώτερο από αυτό που κυριεύει μια πόλη Βέβαια όμω, αιτία της οργής μας είμαστε εμείς ήδη λέμε γιατί οριζόμαστε λέμε ότι με απογοήτευσε ο άνθρωπος με απογοήτευσαν οι ενεργείες του δεν είναι το πρόβλημα αυτό με απογοήτευσε είμαι εγώ μα πως είμαι εγώ ο τρόπος που ερμηνεύω τις απογοητεύσει μου όσο αφορά το πρόσωπό μου λέμε με απογοήτευσε και έχω λόγο να αργιστούμε και να θυμώνω δεν φταίει αυτός που με απογοήτευσε ο εαυτό μου πως ερμήνευσα τις απογοητεύσεις πως ερμήνευσα τις συνεργές του άλλου ανθρώπου σε σχέση με τον εαυτό μου που σημαίνει αυτό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό είναι πολύ σημαντικό δεν υπάρχει στην πραγματικά λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι ο άλλος όπως θέλουμε εμείς. Γιατί πρέπει να είναι ο άλλος όπως θέλουμε εμείς. Γιατί. Αυτό και μόνο, αν το ψάξουμε, θα δείξει πολλά πράγματα μέσα μας. Ο άλλος έχει το δικαίωμα να μην είναι αυτός που θα τον θέλαμε εμείς. Και έχει ακόμη το δικαίωμα να κάνει λάθος. Γιατί κανείς λέει, μα η οργή υπάρχει να διορθώσω τον άλλον άνθρωπο. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι με αυτή την έννοια. Γιατί με ενοχλεί εμένα. Αλλά γιατί συμβαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι ο άλλος όπως τον θέλουμε εμείς. Και ο άλλος έχει το δικαίωμα να είναι αυτό που θα το θέλαμε. Και έχει ακόμα το δικαίωμα να κάνει λάθος. Όπως και ένας, άλλος, και ένας άνθρωπος που συμπεριφέρεται άσχημα κακά, αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά είναι κακός. Εμείς ταυτίζουμε κάποιες ενέργειες με το είναι του ανθρώπου, του βάζουμε τα μπέλα. Αυτό δείχνει άγνοια της φύσης μας, άγνοια της πραγματικότητάς μας. Άγνοια τη πτώση μα. Και σε αυτό φταίει η Εκκλησία σε πολλά. Γιατί κατασκεύασε έναν άνθρωπο ήρωα που τα πετυχαίνει όλα, που είναι καλό σε όλα, που είναι ηθικό σε όλα και αν δεν είναι τέτοιο, δεν σώζεται ή δεν είναι καταξιωμένο. Και φταίει και στην Εκκλησία οι άνθρωποι οι οποίοι προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο, στυλ, μορφή ανθρώπου που πρέπει να είναι τέτοιο να γίνει αποδεκτό. Τι θα κάνει το άνθρωπο, θα να γίνει τέτοιο και αν δεν είναι τέτοιο, είναι Λοιπόν. Ένας άνθρωπος που κάνει κακά πράγματα δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Μπορεί η ουσία του να μην είναι αυτή Και δεν είναι αυτή η ουσία του ανθρώπου. Η οργή λοιπόν είναι ένα παιδικό πείσμα. Όπως το παιδάκι που κλαίγει να πάνε η καραμελίτσα του. Βεβαίω εμείς δεν στριγκλίζουμε ούτε κλαίμε. Όπως τα Αλλά επιμένουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Αν σταματήσουμε να απαιτούμε περιορίζουμε ένα μεγάλο μέρος της οργής μας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε άγγελοι και ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα υψώσουμε και τη φωνή μας αλλιώς θα μας ψεύτες. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμπεριφερόμαστε σαν δικτάτορες για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας να μην μας κακό οι άλλοι. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό σημείο που θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της εσωτερικής απάθειας, της μακροθυμίας και της ψυχικής ειρήνης και της εξωτερικής απόθυσης της οργής. Άλλο λοιπόν απόθεση της οργής και άλλο μακροθυμία. Γι' αυτό υπάρχει εδώ μια παρεξήγηση. Πάει κάποιος στον ψυχολόγο και του λέει εκφράζει το θυμό σου. Πάει στον παπά και του λέει μην οργίζεσαι και άλλος παλαβώνει. Και σου λέει, ο παπάς έχει δικαίω, ο ψυχολόγος έχει δικαίω. Αυτό πρέπει να το διακρίνουμε. Η μακροθυμία ως πνευματική κατάσταση Ω αληθινή ειρήνευση τη καρδιά είναι χάρη Θεού. Είναι δώρο του Θεού που επιτυχάνεται και με τη συμβολή του ανθρώπου από μια εσωτερική δυνατή άσκηση από την ταπεινοφροσύνη και την ακτιμοσύνη. Ακτιμοσύνη όχι μόνο πραγμάτων και συναισθημάτων και ανθρώπων. Από την άσκηση λοιπόν τη ακτιμοσύνη, τη και με τη χάρη του Θεού επιτυχάνεται αυτή η δυνατότητα. Η απόθεση όμως της οργής γιατί πρέπει να είμαι καλός άνθρωπος και να μην οργίζομαι και το λέει και ο Χριστός και η Εκκλησία και ο νόμος του Θεού η απόθεση επαναλαμβάνομαι της οργής είναι μια υποκριτική μάσκα που επιβάλλει στον άνθρωπο ένα κλίμα πουρυτανικό που είναι σύμπτωμα νεύρωσης και που στη συνέχεια, συνέχεια διονύζει και αυξάνει την νεύρωση. Αυτή η νευρωτική απόθεση της οργής αποτελεί κατάσταση πολύ πιο παθολογική και αμαρτωλή από την έκφραση της οργής. Προσέξτε αυτό και θα δούμε λεπτομερώς τι σημαίνει αυτό. Και πώς ο άνθρωπος μέσα από την απόθυση της οργής του καταντάει να μισεί τον άνθρωπο στην καρδιά του. Να διονύσεται μία μισή και να νεκρώνεται η σχέση. Mm. Και βλέπουμε αυτή η ψευδοειρήνη πως νικάει την σχέση, καταργεί τον άνθρωπο και νεκρώνεται η αγάπη. Και πώς με την έκφραση της οργής είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η αγάπη. Είναι λίγο ανατρεπτικό αυτό για το ηθικό μας μέτρο είναι όμω μια πραγματικότητα λοιπόν η απόθεση της οργής επαναλαμβάνουμε αν είναι μια υποκριτική μάσκα μέσα σε ένα πνεύμα που για να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο αυξάνει την έβρωσή μας η απόθεση της οργής αυτή να το κρατήσω μέσα μου, να το πνίξω, να μην το εκδηλώσω, να μην πω την αλήθεια στον άλλον άνθρωπο, να μην εκφράσω αυτό που νιώθω είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Και μπορεί να δημιουργήσει πικρία και μνησικακία. Η εκτόνωση της οργής παραδόξως μπορεί να ανοίξει το δρόμο για θετικά συναισθήματα. Δες τι συμβαίνει. Ενώ η απόδυση οργής που κάνω ή γιατί πρέπει να είμαι καλός χριστιανός ή γιατί φοβούμε να εκδηλώσω συναισθήματά μου δεν ξέρω πως αντιδράσει όλο και τελικά μπορεί να χάσει το παιχνίδι της κυριαρχίας έναντι του άλλου ανθρώπου αυτή η απόδυση οργής μπορεί να γεννήσει τη μνησικακία και την πικρία στην καρδιά του ανθρώπου και να προσβάλλει την σχέση την προσωπική αντιθέτως δε η εκτόνος της οργής η έκφραση της οργής, Μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για θετικά συναισθήματα. Και θα σας διαβάσω μια, έκφρα, μια, προ, μια, μια, μια αναφορά του Αγίου Γρηγορή του Θεολόγου συγκινητική και παράδοξη που μιλάει για τον πατέρα του. Τι λέει ο Αγίος Γρηγόρης του Θεολόγος, λέει. Για τον πατέρα του λέγοντα. Λέει περισσότερο, λέει, άντεχε η δροσιά στην ηλιακή ακτίνα που τη χτυπούσε το πρωί από ότι μπορούσε να παραμείνει στην ψυχή του μικρού απομεινάρι θυμού. Δεν κρατιόταν ο πατέρας του. Πιο εύκολα δηλαδή, ε, ας το πούμε, μπορούσε να, να, να, να, να αντέξει η δροσιά περισσότερο αντέχει η δροσιά μπροστά στι ηλιακέ ακτίνες παρά το να μην, να μην βγάλει από την καρδιά του το απομεινάρι του θύμου που είχε. Αλλά όμως τι λέει, αλλά με το που μιλούσε χανότα μαζί με τους λόγους του και ο θυμός αφήνοντας πίσω του την καλοσύνη. Ποτέ δεν κράτησε μέχρι τη δύση του ηλίου. Το έβγαζε τελείωνε και αμέσως έβγαινε η καλοσύνη δεν είχε πάθος δηλαδή, δεν είχε εμπάθεια δεν είχε αρνητική διάθεση δεν είχε εγωισμό που έπρεπε να δικαιωθεί ο χριστιανός μέσα στο, στην αγωνία του να μην αισθανθεί ότι αμαρτάνει για να μην αισθανθεί κακός να μην αισθανθεί ότι οργίζεται δηλαδή αναπτύσσει αμυντικού μηχανισμούς που του δίνει τη δυνατότητα να μην αισθάνεται και ο ίδιος τα αρνητικά του συναισθήματα βρίσκει έναν τρόπο να τα ελέγξει να νομίσει ότι τα ξεπέρασε για να μην τα αισθάνεται και λείπει όπως είμαι για παράδειγμα μπορεί να πει ένα ασθανητικός μηχανισμός τι κασχολούμαι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο Τελείω να διαγράφω τη ζωή μου άρα ξεπερνώ και την οργή είναι ξεπερασμο. για να μην αισθανθώ ότι οργίζομαι δηλαδή τον περιφρονώ τον αγνώ τον διαγράφω από το είναι, μου, απ' τη σκέψη μου, από τα συναισθήματα απ' την καρδιά μου, τον άλλο για να μην έχω την αφορμή να οργήσω λέω δεν αξίζει αυτός ο άνθρωπος τα συναισθήματα όμως αυτά υπάρχουν μέσα μας και βρίσκουν επικίνδυνες και ολέθρες διεξόδους και για το σώμα σωματικές ασθένειες και για την ψυχή στους ανθρώπους η αποθυμένη οργή, μεταξύ των άλλων, σκοτώνει κάθε ίχνος ανθρώπινης ζεστασιάς για το πρόσωπο με το οποίο είναι οργισμένη. Που τελικά μέσα τους αυτό το πρόσωπο πεθαίνει. Ποιος το κάνει η αποθημένη οργή. Δηλαδή, προσπαθώ την οργή που έχω για κάποιον άνθρωπο που την την εκφράσω. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτή συγκρατήση να παγώνει την καρδιά μου. Και να με κάνει στην αρχή να ελέγχω τα συναισθήματα, μετά να είναι τα συναισθήματα και μετά αυτός ο άνθρωπος που μου ήταν σημαντικό πλέον είναι ένας ασήμαντος άνθρωπος, ένας νεκρός άνθρωπος μέσα στην καρδιά μου. Τι το επιτυχάνει αυτό και να έχει πεθάνει ο άνθρωπος αυτός μέσα μου. Τι το προκαλεί η αποστημένη οργή. Αυτοί οι άνθρωποι ενώ η αποθημένη οργή του έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά τη σχέση του με το πρόσωπο με το οποίο είναι οργισμένοι και που συχνά μπορεί να είναι σύζυγος, γονέας, φίλος, συνάδελφος δεν αισθάνονται πραγματικά καμιά οργή για εκείνον και μετά καμαρώνουν για τη χριστιανική τους μεγαλοψυχία. Πολλές φορές στην εξομολόγηση ο πνευματικός νιώθει μια μεγάλη πόνο σε αυτό. Πότε όταν έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε Πάτερ με αδίκησε αυτός με στενοχώρησε έχετε οργεί μέσα σας είχα Πάτερ τώρα δεν μου κάνει αίσθηση όσο ο Θεός σας κάνει ό,τι νομίζει για Αυτόν πω, πω δεν φανταστείστε πόσο αμαρτή είναι αυτό που λέει γιατί αυτό σημαίνει για μένα αυτός ο έχει πεθάνει ενώ η οργή σειρώνει είναι ζωντανός ακόμη άνθρωπο. Μου είναι ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία που να λέει ο άνθρωπος ε δεν έχω πάτερ κακό, ούτε καλό, ούτε κακό. Ω, ε, κάνει τη ζωή του. Τι λέτε ε? Αυτή η αδιαφέρον είναι κόλαση. Αυτή η αδιαφέρον είναι δαίμονας. Αυτή η αδιαφέρον είναι πορνεία ύπαρξης. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος που έπρεπε να μου είναι αδιάφορο Προτιμώ να μου γίνει ενδιαφέρον εμπαθός παρά διάφορος απαθός. Μου συμφέρει να είναι νεκρός ο άλλο για μένα. Μου είναι πρόβλημα να είναι ζωντανός. Γιατί με προκαλεί διαρκώς, με ελέγχει, με ξυπνάει, με αναστατώνει, βγάζει την ύπαρξή μου, βγάζει το πρόβλημα που είναι μέσα μου. Και προτιμούμε σε αυτή την κοινωνική σύμβαση μιας ψεύτικης σχέση και ζωή. Και αυτό το δώσαμε με ένα, δώσα, δώσαμε ένα χριστιανικό ένδυμα. Γι' αυτό είναι προτιμότερο κανεί να έχει κακία για κάποιον άνθρωπο παρά να λέει μου είναι αδιάφορο πλέον, με κούρασε, με ταλαιπόρησε. Δεν του κρατάω ότι κακία. Ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι αυτό που λέει ο κύριο. Του χλιαρού θα του εμέσει. Όχι, λέει να είσαι κρύο ή ζεστό. Του χλιαρού θα του εμέσει ο κύριο. Αλλά, λέει κάποιο άλλο πατέρα. Αλλά τι πράγμα είναι αυτό που μας κάνει μερικές φορές να φανταζόμαστε ότι είμαστε υπομονετικοί ενώ απαξιούμε να απαντήσουμε όταν μας προκαλούν αλλά με περιφρονητική σιωπή ή με περιφρονητικές κινήσεις και χειρονομίες περιπέζουμε τόσο τους οργισμένους αδελφούς μας ώστε με τη σιωπηλή στάση μας τους προκαλούμε να οργιστούν περισσότερο από όσο θα τους είχαν εξάψει οργισμένες επιπλήξεις νομίζοντας στο μεταξύ ότι δεν είμαστε με κανέναν τρόπο ένοχοι ενώπιον του Θεού γιατί δεν αφήσαμε τίποτα να βγει από τα χείλη μας που θα μας στιγμάτιζε ή θα μας καταδίκαζε στην κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή το παίζουμε υπομονετική, αδιαφοράνοντας για τον άλλον ανθρώπο ελέγχουμε τα συναισθήματά μας για να μην φανούμε ότι είμαστε εμπαθείς και προσπαθούμε μία προκλητικά σιωπηλή στάση σιωπηλή έκφραση να προκαλέσουμε τον άνθρωπο να οργιστεί ακόμη περισσότερο περισσότερο από όσο το προκαλούσαμε με κάποιες οργισμένες επιπλήξεις μας Δε στην τύποκρισία υποκρισία μπορεί να συμβεί εγώ δεν του φώναξα, δεν του κουβέντα ήμουν καλό χριστιανός, προσπάθησε και συγκράτησα το θυμό μου αλλά ήταν μια τέτοια στάση προκλητική που έφυγε ακόμη περισσότερο από τον άλλον άνθρωπο. Τον προκαλούσε, τον υποτιμούσε, τον υποβάθμιζε. Κι έτσι λοιπόν νομίσαμε εφόσον δεν κάναμε κάτι εξωτερικά κακό ότι είμαστε ανένοχοι ενώπιον του Θεού και του κοσμικού νόμου. Και δεν εξτομίσαμε κάτι που να βγαίνει ένα ατυχήλι μας το οποίο θα μας καταδίκαζε ή θα έδειχνε το πρόβλημά μας. Και λέει μην πεις ότι δεν μισό τον αδελφό μου. Ενώ αποστρέφεσαι και την ενθύμησή του ακόμα. Λέει μην πεις ότι δεν μισό τον αδελφό μου ενώ αποστρέφεσαι και την ενθύμησή του ακόμα. Το μεγαλύτερο μίσος για τον αδελφό μας δεν είναι να σκεφτώ κακά πράγματα για αυτόν. Αλλά το να το βγάλω από τη μνήμη μου. Το να το βγάλω από την καρδιά μου, να αδιαφορήσω γι' αυτό. Τι παθαίνει ο άνθρωπος μέσα στην προσπάθειά του να ελέγχει τον εαυτό του για να είναι καλός, να κρώνει μέσα του το σύμπαν. Δεν είναι ζωντανός άνθρωπος, είναι ενεργός. Η νίκη των πάθων δεν είναι η του, είναι η ενεργοποίησή του σε θετική κατεύθυνση. Δεν ξεπερνάς τη λαγνία μισώντας τον άνθρωπο αλλά αγαπώντας τον έξω από την εγωκεντρικότητά σου. Μα αυτή λοιπόν την έννοια όταν ο άνθρωπος βγάλει από τη μνήμη του το πρόσωπο του ανθρώπου αυτή είναι η έσκατη μορφή μνησικακίας και κακότητος. Μα πώς μπορεί να αντέξει αυτό μέσα στην καρδιά μου με τόσα στραβά. Πρέπει να δουλέψεις τον, την καρδιά σου, να τις τριφογυρίσεις, να δεις σφαιρικά τα πράγματα, να κατανοήσεις τη δική σου αδυναμία, να γονατίσεις, να ζητήσεις την χάρη του Θεού αυτήν που θα σου γλυκάνει την καρδιά και με αυτήν την αγάπη να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Εμείς όλα προσπαθούμε να τα κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και λέμε θα προσπαθώ να τον αγαπήσω και κάνουμε διάφορες θεωρίες που πρέπει να τεκμηριώσουμε μέσα μας γιατί πρέπει να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αρχίζουμε τότε τους λογισμούς και τους παραλογισμούς στο τέλος. Σαφώς θα λειτουργήσουμε τη σκέψη μας, θα γνωρίσουμε το τοπίο των γεγονότων, των καταστάσεων των ανθρώπων και θα το φέρουμε μέσα μας σε μια ειλικρινή κατάσταση και θα πούμε Αυτό είναι αυτός, εγώ είμαι καλύτερος. Αυτό σε κάνει αυτό. Και τι σημαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό σε κάνει αυτό. Και τι σημαίνει, μόνο αυτό είναι ο άνθρωπο. Μα όλοι χάλια δεν είμαστε. Το θέμα είναι ποιο είναι παραπάνω ή ποιο είναι λιγότερο. Τι ψέμα είναι αυτό, τι υποκρισία είναι. Αν εγώ κατηγορώ κάποια τα χάλια του, εγώ δεν είμαι καλύτερο. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε είναι ελευθερωτικό. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε μα ελευθερώνει. Γιατί δεν το συνειδητοποιούμε, Γιατί ζούμε σε ένα παραμύθι ψευδοαρετή και ψευδοαξία. Ψεύδο αναγνώριση. Αν όμω ξέρουμε τι πραγματικά συμβαίνει, τότε έχουμε βαθύτατα την ανθρώπινη ικανότητα, έστω χειριζόμενη και τη λογική μας έξω ας υποθέσουμε από την ενέργεια του Θεού, να κατανοήσουμε τα πράγματα με μια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, Όλοι χάλια είμαστε. πως μπορώ να πω κάποιο με αδίκηση, όταν και εγώ αδικό. Δεν το αναγνώρισε, δεν το είδα ακόμα Αν έχω βάθος θα δω τι αδικό κι εγώ Όχι αυτό κάποιον άλλο, κάπως έτσι γίνεται Γιατί λοιπόν αγωνιώ να αποδείξω κάτι σε κάποιον Γιατί αγωνιώ να μου αποδείξει κάποιος σε κάτι Αφού χάλια είμαστε όλοι <σκυρ> Το θέμα είναι έχω διάθεση Να τον ζωντανέψω μέσα στην καρδιά μου Και εκεί τότε έρχεται άλλη κίνηση Που μας ξεπερνάει Τι έρχεται η χάρη του Θεού Λες στον Θεό, δώσ' μου από την αγάπη σου να αγαπήσω. Εγώ δεν είμαι ικανός, Έχω στερέψει, δεν έχω. Είχω του εγωισμού μου, του λογισμού μου, τι αναπηρίε μου, τι αγωνίε μου να, να κερδίσω τον άλλο, να νικήσω τον άλλο, να εξουσιάσω τον άλλο. Αυτό είμαι, μια βρωμιά είμαι. Ένα τραύμα είμαι. Λοιπόν όμω, ξέρω ότι αυτό το πράγμα δεν με ζωντανεύει. Με ταλαιπωρεί, με αρρωσταίνει το να μην αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Τι γίνεται τότε, ζητάω από την αγάπη του Θεού. Έχοντα μόνο συνείδηση, ένα πράγμα θέλει ο Θεό. Μην κρίνεις τον άλλο. Στην ίδια κατάσταση είμαστε όλοι. Λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση είμαστε. Μην τον κρίνεις. Και λέμε αυτό το εφόδιο. Ζήτη αγάπη και θα σου δώσω. Και όταν θα δούμε τι γίνεται ξαφνικά όταν έρχεται ο Θεό. Τι γίνεται. Φωτίζονται τα πάντα. Είναι, ποιο είναι το φω του Θεού. Βλέπει πόσο ανόητο είσαι σου που μεγαλοποιούσε και ασχολούσε με το πρόβλημα του άλλου ανθρώπου. Για ποιο λόγο. Γιατί όταν έρχεται η αγάπη του Θεού, βλέπει πώ βλέπει ο Θεό στον άλλον άνθρωπο. Πώ το βλέπει ω τίποτα την αμαρτία του. Υπάρχει τέτοιο πλούτο στην αγάπη του Θεού που τότε βλέπουμε και αισθανόμαστε με τα μάτια του Θεού. Πριν βλέπαμε τα δικά μα μάτια, τα θυγόμενα μάτια. Με έθιξε, με αδίκησε, με πρόσβαλε, με συκοφάντησε. Με αυτά τα μάτια. Αν δούμε με τα μάτια του Θεού που είναι πλούτος αγάπη, ελευθερώνει. Και λε, τι νοιάζομαι, δεν μοιάζει τι κάνει ο άλλο άνθρωπο. Χαίρομαι που τον αγαπώ. Με την αγάπη του Θεού. Και αυτό με ελευθερώνει. Και δεν θέλω να μάθω τίποτα. Γιατί αυτό είναι το δώρο του Θεού και αυτή είναι η αγάπη του Θεού και αυτή είναι η ελευθερία και αυτό τι είναι, εμπειρία ζωής. Ποια ζωής, αιωνίου ζωής, αυτής που έχουμε ανάγκη. Εμείς ψάχνουμε για εμπειρίες, εμπειρία ζωής, αυτό είναι εμπειρία ζωής. Να αγαπάς τον άλλον με την αγάπη του Θεού, να μην σε νοιάζει τι έκανε και αυτό να σε ελευθερώνει και να τον μνημονεύεις μέσα σου και να χαίρεσαι. Όχι να τον μνημονεύεις και να βαρένεις. Όχι να το μνημονεύει και να αγωνιάζει, όχι να το μνημονεύει και να φύγεσαι, να Να το μνημονεύεις και να ελευθερώνεσαι. Και λε, κοινώνησα, λειτουργήσα. υπάρχει και άλλη κοινωνία. Και άλλη λειτουργία. Πια η μνήμη του αδερφού μου. Είναι Χριστός η μνήμη του αδερφού μου. Είναι ευκαιρία κοινωνία μνήμη του αδελφού μου. Είναι ελευθερία η μνήμη του αδερφού μου. Και τι βλέπει. Όλοι είναι Χριστή Τότε βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπο μα είναι Χριστό. Με ποιο τρόπο γίνεται, με τη χάρη του Θεού. Και πώ γίνεται αυτό, με την προσευχή. Και ποια προσευχή, την ταπεινή προσευχή. Αυτή η προσευχή που είσαι διαλυμένο, στι ταξό είναι τέτοια, ζει στην κόλαση και λε: Θέλω, μου λύτρο, θέμε. Ελέησε με ε, λέει, αυτή την προσευχή. Όχι την καθώ πρέπει, που λε: Έχουμε εντάξει, δεν αντίκησα ήταν όλα μια χαρά, συγκράστηκε το Θεό μου. Και έλα, μου τώρα να με επιβραβεύσει, να μου βοηθήσει το κτίμα που θα αγοράσω, στο αυτοκίνητο να πάω καλά τα πράγματα, οι δουλειέ μου, οι μου, τα πάντα. Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό όταν ήμουν στην, παλιά στην άλλη εκκλησία και την εποχή που τα χριστιανόπουλα είχαν τα όνειρα που λέγανε να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο, να πάρω εκείνο, να πουλτίσω, να φτιάξω ένα κράτος είχαμε και ένα τουρκάκι, το λεγόμενο Σαλί και καθόταν προσάθει στο αυρωμένο Τι λες δεν το λέω, τι ζητάς από τον Χριστό, να με πάρει τον παράδεισο μαζί του ο βάπτιστο, τη στιγμή που τα χριστιανόπουλα λέγαν τα όνειρα, τα χριστιανικά. Τελικά το όνειρο του γύφτου ήταν το χριστιανικό. Ήθελε να τον πάρει ο Χριστός μαζί του στον παράδεισο. Αυτό ήξερε να πει. Και ήταν βάπτιστο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. Αν μετά από αγώνα για να φτάσουμε στο Θεό να έχουμε σχέση αγώνα και προσευχή και τα πάντα, το καταδύναμε, Αν τελικά δεν είναι δεν έχουν σχέση, αυτή τη σχέση θα θέλαμε τον Θεό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οργή αυτό σημαίνει ότι είναι λίγο ζόρικος εραστής καμιά φορά ο Θεός και θέλει και λίγο την οργή σου για να ξυπνήσει το πάθος σου γι' αυτό και όταν δυναμώσει το πάθος θα θα δώσει τον τεράστιο έρωτά του Το καταλάβατε Είναι ζόρικος εραστής ο Θεός Προκειμένου να μας δημιουργήσει προϋποθέσεις να απολαύσουμε τον ερωτά μας μας βγάζει οργή και η οργή ζυμώνει τις αισθήσεις μας και μας, κάνει, ε, ε, μας δίνει τις προϋποθέσεις να έχουμε περισσότερο δεκτικότητα της αγάπης και του ερωτα. όπως και των ανθρώπων σχέσεις. Πολλές φορές πριν τη μεγάλη αγάπη υπάρχει μια μεγάλη οργή. Η κάρτα του πολίτη ακόμα δεν ξέρουμε. το Ε, αυτό, Αυτό αναφέρεται για στον Μέγα όταν έφτασε σε μεγάλα ύψη Αρετής, διερωτήθηκε αν κανείς το φτάνει στην Αρετή. Και του δείξει ο κύριος μας ένα τσανκάρη στην Αλεξάνδρεια και πήγε ο Μέγας Ανδρός και λέει, τι κάνεις, Δεν κάνω τίποτα, Τι κάνεις, πες μου, τι, πώς, πώς ζεις. Λείς, σηκώνομαι κάθε πρωί και λέω, βλέπω την Αλεξάνδρη και λέω, όλοι οι άνθρωποι σώσουν εγώ θα χαθώ εκτός α, αν με λυτρώσει η αγάπη και το έλεος του Θεού. Δεν μείνει στην απελπισία, μένει και στην ελπίδα. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος ε, Σιλουανός. Δύο είναι εχθροί μα, δύο λογισμένας που μας λέει ότι είσαι Άγιος και ένα που μας λέει ότι δεν θα σωθεί και λέει ο Άγιος Σιλωνός έχει τον νου σωστόν άδη και μία πελπίζω δηλαδή γνώριζε ότι δεν αξίζεις να σωθείς αλλά ελπίζεις το έλεος και στην αγάπη του Θεού Πάνω στη συζήτηση που κάνατε δούμε να πω ότι πολλές φορές εγώ εγώ εγύρω εγύρω μου και την καταφύλλω του εγύρω αλλά δεν έχω κάτι τίποτα καλή σόδα Τι σόδα χρησιμοποιείς σου ρωτή Λοιπόν. Ε, δεν θα είναι πραγματική οργή. Νομίζει. <coughs> λοιπόν, ναι. Και Οργίζομαι εναντίον του κακού και δεν αμαρτάνω. <coughs> Πάντω. Ε, Βεβαίω αυτό είναι, είναι σκανδαλιστικό και σε όλοι άλλοι, ρε παιδί μου, να εκφράζω την οργή μου. Κοιτάξτε. Το καλύτερο είναι να μην είχαμε οργή. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η πορεία μας προς την τελείωση έχει κλίμακες και στάδια. Δεν γινόμαστε ξαφνικά άγιοι και περνάμε από κάποια πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης. Επομένως η ολοκληρωτική καταπολέμηση του πάθους της οργής θα πρέπει να είναι και τελική κατάληξη και επιδίωξη. Όμως η έντιμη και η επικοδομητική έκφραση αυτού του πάθους της οργής και όχι απόθεσή του... Παραμένει το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εφόσον το πάθος εξακολουθεί να υπάρχει. Η εκρίζωση του πάθους της οργής ή ακόμη και ο έλεγχος της οργής δεν έχουν τίποτα κοινό με την απόθεση της οργής. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια πορεία εξέλιξης αλλά είναι προτιμότερη η εντοέντιμη παραδοχή του πάθους και η ανάπτυξη μας και η κατανόηση παρά Τη απόθυση τη θερμία. Κανεί άλλο. Λάβετε το Είπατε πριν ότι. Είναι κρίμα που η να προστατεύσει ότι αδικούνται τρίτοι mm -hmm. και ότι προσπαθούμε να του πρασπιστούμε. Πώ όμω προστατευόμαστε από το να μην γίνουμε οι ίδιοι θύματα τη αραζονία μα όταν παίρνουμε τέτοιο ρόλο και με ποιον τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε τα άτομα τα οποία αδικούνται όταν το παίξουμε. Πολύ σωστό αυτό το ερώτημα ε, ε, Αυτό θέμα απλώς το θίξαμε Και λέει το ερώτημα ότι ε, Όταν λέμε ε, Η δικαιολογή τη γεωργή να προστατεύσουμε τους τρίτους Πότε, Μήπως αυτό μας κάνει Να είμαστε θύμα της αλλαζονίας μας Και πώς είμαστε σίγουροι Και βοηθούμε τον άλλο έτσι δεν είπατε Και με ποιο τρόπο θα βοηθήσουν Να επέμβουν να βοηθήσουν τον άλλον άνθρωπο Τον τρίτο ε. Ναι ναι ε, ε, Απλώ αναφέρεμαι αυτό το θέμα και θέλει πολλή ανάλυση και, ένα στρο... και μια επισήμανση αυτή που κάνατε. Δηλαδή, σαφώ υπάρχει ο κίνδυνο όταν προσπαθώ να προστατεύσω τον τρίτο ή να αναφερθώ σε κάποιον τρίτο να είναι μια έκφραση εγωισμού, μια έκφραση αλαζονία, δίθε να σώσω και να λυτρώσω έναν άλλον άνθρωπο. Και τελικά να είναι ένα πατερναλισμό, να φανώ ο τύρα του άλλου και να είναι μια κατάσταση τελικά πάθο. Ποιε προποθέσει υπάρχουν. Προσευχή βαθιά, συνέστηση ότι αυτό που κάνω είμαστε σίγουροι ότι το θέλει ο Θεό, και η επιβεβαίωση αυτού είναι τι αφήνει στην καρδιά μου. Την αίσθηση ότι είμαι σωτήρα του άλλου είναι πρόβλημα. Φέρνει έτσι η αίσθηση μια ικανοποίηση, ευχαρίστηση, είναι πρόβλημα. Αν φέρνει έναν δισταγμό, μια εσωτερική συστολή και έναν πόνο δημιουργικό, τρόμ, πόνο ο οποίο δεν με καταβάλει αλλά μου δίνει ζωή, τότε είναι σωστή η πορεία. Γιατί υπάρχει αγωνία, δεν είναι σωστή. Υπάρχει το άγχος. δεν είναι σωστό. Υπάρχει ο πόνο. Ποιο πόνος. πόνος αυτό που με καταβάλει ή αυτό που μου ζωή. Αυτό είναι κατά θεό. Αυτό από τον καρπότη λοιπόν καταλαβαίνει να λειτουργήσα σωστά ή όχι. Από τι προποθέσει χρειάζεται η συνέστηση και η ταπείνωση και η προσευχή και η βεβαιότητα τη αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Συγγνώμη. δωμεθεί. Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι ανάγκη μαφίνεται και στον οδηγό Ναι, σαφώ. Εκεί πρέπει να ξέρετε Είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε Να έχει ένα προσωπικό κόστος Όχι εκ το ασφαλούς Και ένα προσωπικό κόστος Που δεν θα μας κάνει να νιώσουμε σημαντικοί Ότι δεν θα στη θυσία κάναμε Αλλά ένα κόστος Που θα είναι μια, είναι μια στέρηση προσωπική Αυτό πάντως είναι πολύ λεπτό Και πάλι μπορεί να πέσουμε έξω Και θέλει πολύ διάκριση Πρέπει να, είμαστε, να είναι σίγουρη η καρδιά μα για κάποια πράγματα και να επιχειρούμε με δισταγμό τέτοιε επεμβάσεις. Γιατί είναι, υπάρχει κίνδυνο να παρεξηγηθεί αυτό που είπαμε ο καθένα να να διορθώνει τον άλλον άνθρωπο. ή να διορθώνει Ή τρίτων, ενώ δεν πέφτει λόγο. Πρώτα συσυχάσουμε μέσα μα, πρώτα συντριβούμε μέσα μα. Και η προσευχή μα έχει μεγαλύτερη δύναμη. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κάτι εξωτερικό. Μπορεί και η προσευχή μα. Μπορεί. Να μην είναι ο θυμό μα, να είναι η αγάπη μα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιο αργεί κάποιον άλλον άνθρωπο, μπορεί η οργή μα να είναι μια μορφή αγάπη. Όταν πλησιάσουμε έναν παθή άνθρωπο με αγάπη, μπορεί να σκάει πιο πολύ. Αλλά νομίζομαι πω έχουμε ένα ασφαλή δίκτυο μέσα μα που, αν λίγο το παρακολουθήσουμε, θα καταλάβουμε πότε κάτι έγινε από εγωισμό και πότε από αληθινή αγάπη και ενδιαφέρον. Το νιώθει η καρδιά μα, μα πληροφορεί από αυτό που αφήνει μέσα. ποιο είναι η χειροτεωργή, ο θέα να, θε... να πάρετε. <laughs> Δεν ξέρω. Ανάλογα με την ποιότητα του θύμου και την ποιότητα της οργής. Λοιπόν, μάλλον πέρασε. Πέστε μου κι εσείς. Κοιτάξτε, δεν γίνεται έτσι. Θέλημα θα έχουμε ασφαλώς. Δεν έχουμε αιμονή στο θέλημα. Και θέλημα θα έχουμε, τι, θα, έχουμε, θα είμαστε χαζί. Δεν θα έχουμε αιμονή στο θέλημα. Θα προστατεύουμε από τις συγκρούσεις. Αλλά, και αυτή η διάθεση να ξεπεράσει το θέλημα με χάρη του άλλου, δεν είναι πάλι καριά μας. είναι πάλι σύνδεση με την αγάπη του Θεού. Είναι κάτι που γίνεται από χαρά, γίνεται ελεύθερα προϋποθέτει κάποια λειτουργία πνευματική μέσα μας για να μπορέσει να γίνει αυτό, αλλιώς σαν μια ότι η είναι αλλά Αυτή η να μια καταπίεση. Με άσκηση, ταπεινοφροσύνη, ακτιμοσύνη, αγάπης. Εδώ ναι. Τι Πατέρων, μόνο κυρίσω, μου και